Into the sec of it, into the sec of it, into the sec of it! Λέει και αδωριόμαστε. Πάμε να κάνουμε παιδιά το εμβόλιο τελειώνουμε. Η απόφαση. Μα το λέει τόσο ωραία. Το έχει πει με όλου του τρόπου. Το έχουν πει όλοι με όλου του τρόπου, αλλά όταν το λέει ο άλλο με αυτό το ύφο του καφενείου που καθόμαστε και πίνουμε τον καφέ, την πίρα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πάμε να κάνουμε ένα εμβόλιο να τελειώνουμε. Το θέλει πολύ. Θέλει πολύ να το κάνει. Οπότε πρέπει να τον συμπονέσουμε. Θέλω να πιστέψετε στον εαυτό σας Ναι ότι μπορείτε Αρκεί να το πιστέψετε Αρκεί να το θέλετε Αρκεί να το ονειρευτείτε Και σήμερα θα το κάνετε Μη, Θέλω να το ονειρευτείτε Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί Θέλω μαζί να το κάνουμε Θέλω να πάω να το κάνουμε We've made Θέλω μαζί να το κάνουμε Αχ να μπορούσα να το κάνω και εγώ αυτό Αχ να το έκανα και εγώ αυτό Αχ να το έπανα και εγώ από βασί Εκατοντάδες άλλοι τρέχουν και το κάνουνε Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε παιδιά Και όπως είπε στο παραλήρημα Μη το διστάσετε να το κάνετε Βέβαια αυτό το πόσο με εδώ είναι παλιότερο Αλλά κολλάει με το εμβόλιο που μας είπε χτες το πρωί ότι πρέπει να το κάνουμε Όλα αυτά μαζί τα θέλω Τα θέλω του Άδων Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι και το παιδάκι από που κά Η κάπω όταν μπαίνει μέσα αυτά τα ηχητικά φαίνεται ηρωνικό το τραγουδάκι. Μία κυρία δεν θα πάει να το κάνει. Είναι μια από τι συμπολίτησέ μα που είναι αρνήτρια του εμβολίου και δεν θα πάει να το κάνει γιατί έχει ντοκουμέντα να καταθέσει στο δημόσιο διάλογο. Κάνω το εμβόλιο. Θα, θα μάθω ποιο εμβόλιο. Ο άνθρωπο σηκώθηκε με το ζόρι από το πρεβάτι. Πήγε να πλύνει τα δόντια του. Την ώρα που τα βούτσιζε, του φύγαν τρία δόντια, αίματα. Χαμό. Φέγγεγε για εξετάσει απευθεία, πάνε να του πάρουν από το δάχτυλο δείγμα δεν ξέρω τι και έφυγε το αίμα σφαίρα. Σαν πιαστικό να πούμε. Αποθαύμαζε ο άνθρωπο, λέει σε όλο τον κόσμο, μην διανοηθούν να κάνουν το εμβόλιο. Ε, έχετε το νου σα. Γιατί μόλι ενεργοποιηθεί το 5G, εφόσον κολλάνε ήδη μαγνήτες πάνω του, mRNA, νανοτεχνολογία, το λέει και η λέξη, δεν σα κρύβουν τίποτα, θα πέφτουν όλοι σαν τα κοτόπουλα. το Θα πέφτουν στα τα κοτόπουλα κάτω γιατί έχει ντοκουμέντω. Ένας γνωστός της δεν λέει τι ακριβώς σχέση. Πήγε, αφού έκανε το εμβόλιο πήγε να βουρτσίσει τα δόντια φύγαν τρία δόντια. Τα άλλα μείνανε. Είναι αυτό το εμβόλιο που φεύγουν τα τρία δόντια. Ποια, ποια εταιρεία δεν μας λέει να ξέρουμε. Ώστε, γιατί έχουμε κάνει όλα τα εμβόλια και κάνει και τη δεύτερη δόση. Τα δόντια μάλλον τα έχουμε. Η κυρία εδώ... Ξέρει τα πάντα και όλα αυτά θα ενεργοποιηθούν τα υπόλοιπα. Τα δω διαφύγαν πριν με το 4G. Από εκεί και πέρα με το 5G φεύγουν και τα υπόλοιπα και θα πέφτεται κάτω σαν τα κοτόπουλα. Είναι μια από τι συμπολίτε μα που, μόλι δούνε κάμερα, πάνε και τα λένε, καταθέτουν την αποψή του. Θεωρούν κορόιδα όλο τον πλανήτη και νιώθουν ευτυχεί γιατί ξέρουν αυτή την αλήθεια την οποία την έχουν διαβάσει στο Facebook. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί δεν είναι όπου και όπου. Το Facebook, το διαδίκτυο. Και όλα αυτά τα ωραία. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Η εβδομάδα έχει απεργία. Την Πέμπτη και οι δημοσιογράφοι δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε στη συγκέντρωση κάτω. Το εργασιακό, ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Αλλάζει εντελώ τη ζωή όλων μα. Όλων. Προ το χειρότερο, όχι προ το καλύτερο. Παλεύει ο Χατζηδάκη και σήμερα το πρωί βγήκε. Τι να πει, δεν ξέρει. Αν δεν ξέρει από δουλειά, ό,τι και να πει, δεν πείθει κανέναν. Ούτε τον εαυτό σου. Παρ' όλα αυτά κάνει μια προσπάθεια. Προσπάθεια έκανε και η κυρία Πελώνη. Η Αριστοτελία στο Press Room που πριν πει για το εργασιακό, άρχισε να λέει κάτι πολύ ωραία ποιητικά για την οικονομία και την ανάπτυξη. Αυτά τα κλεισέ που αναμασάνε οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τι προκλήσει, στηρίζει την επανεκκίνηση τη οικονομία και ταυτόχρονα συνεχίζει τι μεταρρυθμίσει που εξασφαλίζουν μια καλύτερη μέρα για όλου του Έλληνε. Μπράβο! Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΣΑ και θεσμοί προβλέπουν ισχυρή ανάπτυξη στη χώρα μα. και τα προσωρινά στοιχεία τη Ελστάτ πιστοποιούν ότι η επιστροφή στο μέλλον έχει ξεκινήσει. Πώ το παρεμπιδιά, Έλληνα, πώ το παρεμπιδιά, Τι; Αυτό που είπα τώρα εδώ, Πώ το παρεμπιδιά, ήταν ενόχλημο, δεν ήταν. <laughs> πιστοποιούν ότι η επιστροφή στο μέλλον έχει ξεκινήσει. Πιστοποιούν ότι η επιστροφή στο μέλλον έχει ξεκινήσει. Sit high! And watch, χέσαι <Καισαι> ψηλά και γράφτε με. Θυμόμαστε εδώ με τον Κίρκο. Ήταν μια ταινία, το Επιστροφή στο Μέλλον. Την είχα δει και εγώ μικρό. Αυτό έχει δει και η κυρία Πελώνη. Και τι εννοεί τώρα εδώ η πίτρια, δεν είναι μοντάζ, έτσι ακριβώ το είπε, Ότι θα επιστρέψουμε στο μέλλον, δηλαδή το μέλλον πιο ακριβώ είναι. Ήμασταν και θα γυρίσουμε τώρα, ή, ήταν κάποτε το μέλλον. Τώρα έχουμε έρθει στο παρελθόν ή στο παρόν και θα επιστρέψουμε στο μέλλον. Επιστρέφει σε κάτι που ήσουνα. Πώ θα πάμε, επιστρέφοντα στο μέλλον, αυτό το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα. Η κυβερνητική εκπρόσωπο. Λογικό. Όλη η μέρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε ένα κτίριο κλεισμένοι, να λέει τέτοιε βλακίε. Απολύτω φυσιολογικό, κατανοητό. Το έχουμε δει και σε άλλου κυβερνητικού εκπροσώπου. Πριν συνεχίσουμε με τα εργασιακά, μια καλή είδηση τη ημέρα. Καλή πράξη, φαντάζομαι θα τιμηθεί, θα το ακούσουμε και στι ειδήσει τη ελληνική αστυνομία σε Αυτό ο αστυνομικό, ο οποίο διευκόλυνε την εγκληματικότητα. θα μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο με τη μήνα Καραμίτρου που θα μας πει για έναν αστυνομικό που νίκιαζε τον ασύρματό του, έβγαζε χρήματα με τέτοια ιστορία μήνα. Και συγκεκριμένα 2.000 ευρώ το μήνα. Άλιστα. Γιατί έναντι αυτού του ποσού είχε νικιάσει, όπως ε, ε, έλεγε, τον ασύρματό του σε κακοποιούς οι οποίοι έκαναν κλοπές και διαρρήξεις ώστε να ακούνε τη συχνότητα της αστυνομίας και ανάλογα να κινούνται όταν έκαναν τις, τις Και η ηλική αστρονομία αποτελείται από πολύ ευαίσθητου ανθρώπου. όταν Και η οι αδύναμοι Και τότε εγώ δακρύζω. Και η ηλική αποτελείται από πολύ ευαίσθητου ανθρώπου. Με όταν σε κοιτάζω, Και βγαίνουν οι Σημαίνει ότι έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά Με αποτέλεσμα για πρώτη φορά οι άνθρωποι στις περιοχές αυτές Να βλέπουν αστυνομία και να αισθάνονται ασφαλείς Ναι, απολύτως ασφαλείς αισθάνονται οι άνθρωποι Διότι ξέρουν ότι ο κλέφτης, ο που θα μπει με στο σπίτι Δουλεύει με δημόσιο εργαλείο Με τον ασύρματο του αστυνομικού 2000, αυτή είναι επιχειρηματικότητα, αυτή είναι ανάπτυξη Αυτή είναι η νεοφυή επιχειρηματικότητα που όλοι τόσο πολύ κόπτονται τα τελευταία χρόνια. Νίκε ο αστυνομικό στον ασύρματό του, ώστε αυτοί που θα πραγματοποιήσουν την κλοπή να έχουν απευθεία ενημέρωση για το που βρίσκονται οι δυνάμει, πότε ενημερώνεται το 100, αν ενημερώνεται και τι πρέπει να κάνει. Πολύ σωστό. Δύο χιλιάρικα το έπαιρνε ένα άλλο μετά, το έδινε τρία χιλιάρικα. Ένα Ρωμά, δεν θυμάμαι τι ήταν. Και γινόταν ένα ωραίο τζόγο και ένα εμπόριο γύρω από αυτά τα θέματα. Οι ευαισθησίε. των οργάνων της τάξης, προφανώς δεν είναι όλοι αλλά είναι ο Χρυσοχοίδης ο οποίος πάντα βγαίνει με την πρώτη και την κάθε ευκαιρία να μας μιλήσει για το πόσο καλή είναι η αστυνομική και κάθε 15 μέρες κάτι γίνεται με κάποιον αστυνομικό ή βλέπουμε τα σχετικά πλάνα να βαράνε ή επειδή πονάνε τον κόσμο όπως έλεγε είναι αυτό εδώ τώρα το πάρα πολύ ωραίο με την ενοικίαση του άσύρμα του η κυρία Πελώνη λοιπόν για το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. για το νομοσχέδιο προστασίας της εργασίας. Με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και των εργαζομένων κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας. Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση που όπως είχε επισημάνει ο Πρωθυπουργός ενισχύει τα δικαιώματά τους δίνει δύναμη στους εργαζόμενους. είναι δύναμη στους εργαζόμενου. δύναμη στου εργαζόμενους το είπε η κυρία Πελώνη. Είναι αυτό το νομοσχέδιο που καταργεί ουσιαστικά, ουσιαστικά το οχτάωρο που διαλύει τις συλλογικέ συμβάσεις γιατί δίνει δύναμη στου εργαζόμενους που λέει η κυρία Πελώνη μειώνει το μισθό γιατί ουσιαστικά εκεί που ήταν υπερορίες θα παίρνει τώρα κάποιος, θα τι δουλεύει, θα κουράζεται, θα παίρνει τα ρεπό, άρα είναι μείωση μισθού καταργεί την Κυριακάτικη Αργία, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία των εργαζομένων και των οικογενειών με τους τρελούς ρυθμούς που υπάρχουν πια στην ζωή, περιορίζει το απεργιακό δικαίωμα και ε, κυνηγάει τους συνδικαλιστές. Αυτά όλα, όλα αυτά δίνουν δύναμη στους εργαζόμενους σύμφωνα πάντα Με την κυρία Πελώνη. Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό, γιατί η κυρία Πελώνη, όποτε μιλάει, επικαλείται δηλώσει του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το, κάνουν, το κάνει και ο προηγούμενο κυβερνητικό εκπρόσωπο και ο προπροηγούμενο. Το κάνουν συνεχώ, αναφέρονται σε ένα ιερό το τέμ που έχει πει τα πάντα και αισθάνονται την ανάγκη για να δώσουν βαρύτητα στο λόγο του, να βάλουν μέσα τσιτάτα του Κυριάκου Μητσοτάκη. ακριβώ έχει πει ο Κυριάκο Μητσοτάκη, αν από το χρόνο. Λίγε κουβέντε και καλέ. Το οκτάωρο παραμένει κατοχυρωμένο ω έχει. Μπράβο τους! Εκείνο που προστίθεται είναι το δικαίωμα του εργαζόμενου να ζητήσει ο ίδιο σε συνότηση με τον εργοδότη του να εργαστεί πιο πολύ για ένα διάστημα, κερδίζοντα σε άδεια σε μια εποχή που θα το επιλέξει ο ίδιο. Να εργαστεί πιο πολύ για ένα διάστημα, να εργαστεί πιο πολύ για ένα διάστημα, κερδίζοντα σε άδεια σε μια εποχή που θα το επιλέξει ο ίδιο. Τόσο απλά, τόσο λειτουργικά. <Τι> Time in the tricky, the path this life is straight. In some πιο πολύ για ένα κερδίζοντας σε άδια σε μια εποχή που θα το επιλέξω είδιος. Προς αξετεωré διατύπωση. θα δουλέψει περισσότερο κερδίζοντας σε άδια, όχι σε χρήματα. Θα κερδίσει άδεια, θα κερδίσει χρόνο. Αυτό είναι η απλήρωτη εργασία. Μόλις ακούσαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να μιλάει για τα καλά της απλήρωτης εργασίας από τον Πρωθυπουργό για όλους εμάς, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που φέρνει ο Χατζηδάκης, ο οποίος σήμερα το πρωί βγήκε στο Skype και ήταν πολύ περιγραφικός. Δύο πράγματα είναι, είναι κύριε Υπουργέ, σε αυτό το θέμα βάσημες, που λέτε τώρα της διεθέν... διευθέτησης εργασίας είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι καταργείτε το οκτάωρο, σείς με τον νομοσχέδιό σας, mm. και το δεύτερο είναι, στο θέμα mm. της διευθέτησης, ότι εγώ και ο Κούτρας θα πληρωνόμαστε πια και μέσω Η πω. Ισχύουν αυτά. Καλημέρα. Αυτά που σας περιέγραψα, εάν τα προσθέσουμε με αυτά που σας είπα, είναι τα, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και τα πέντε έκτα του νομοσχεδίου και τα οποία είναι για μένα αυτονόητα φιλεργατικές ρυθμίσεις για τις οποίες απορώ γιατί έστω δεν γίνεται μια αναφορά ότι εν πάση περιπτώσει είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει και αυτά και αυτά και αυτά. Λογικό, κόλλησε λίγο η βελόνα. Επειδή φέρνει αυτά και αυτά. Τα φιλεργατικά όπω λένε, τα πέντε έκτα. Πάω το 10 να λέω ένα κλάσμα εκεί. Τα πέντε έκτα λοιπόν είναι φιλεργατικά. Δεν τα θέλουμε αυτά. Δεν θέλουμε τίποτα. Κανένα δικαίωμα. Γιατί έχουμε του ισχυρού αυτού του τόπου μέσα από τι φλόγε του αγώνα στον Άγιο Δομήνικο. Μέσα από τι δόξε και τις, τα αθλήματα, τι δύσκολε στιγμέ του survivor. Ξεπρόβαλε ο νέο λαϊκό ηγέτη. Ήρθε χθε ο Τριαντάφυλλος από το Άγιο Διομήνικο στο αεροδρόμιο του Βενιζέλος. Υποδοχή λαϊκού ήρωα. Θα ακούσουμε εκτενή αποσπάσματα γιατί δεν είναι ένα σχεδιό. Το βλέπουνε εκατό. Αλλά είναι και όλοι αυτοί που πήγανε εκεί για να υποδεχτούν τον παίχτη ενός reality. Και θα ξεκινήσουμε και με τραγούδι, έτσι. Γιατί αρμόζει σε μια τέτοια περίπτωση. Κορίτσια, πάμε. <χι> Εγώ που λε <σορίζει> το βράδυ <σορίζει> αυτό, με <άλλη> θα περάσω. <σορίζει> και αυτό <σορίζει> είναι προμήνυμα. <σορίζει> Πώ θα σε ξεπεράσω. <σορίζει> <Μπράβο> Ένα, <τους. σορίζει> δύο, τρία. Φανάι, βορ! Είμαι συντονιστή στην official ομάδα στο Facebook. Του 30 είναι ο νικητή τη καρδιά μα. Τον περιμένουμε με ανυπομονωσία. Εγώ είμαι από την Original. Θέλουμε να τον καλωσορίσουμε διότι δεν είναι απλά νικητή, είναι ήρωα με όλα αυτά που τράβηξε. Η όλο αυτό το ψυχολογικό το, το πρό, πόλεμο από όλου πέρα μέσα, ο κόσμο έβλεπε, είδε ότι έπρεπε να μείνει και να γίνει ο νικητή τη καρδιά μα. Πάνω απ' όλα. Το Original fan of the Club είμαι είναι ένα από, από του συντονιστέ. Όλα τα παιδιά δώσαμε μεγάλη. Μάχη και πάρα πολλή δουλειά κάθε βράδυ που ήταν το επεισόδιο έτσι ώστε να όλα αυτά τα μέλη, όλα αυτά, ε, όλοι αυτοί οι θαυμαστές να μπορέσουν να εκφράσουν με λόγια σε ένα site όπως είναι το facebook την αγάπη τους Ήρθαμε από τη Ρόδο, δεν γινόταν να το χάσουμε Τον ευχαριστούμε για τις στιγμές μας χάρη σε έξι μήνες και για μας είναι ο Ήγκοτάφη, Έπρεπε να γκρεμίσουμε και κτίρια του αεροδρομίου που σκάναν παλιά όταν ερχόντουσαν παλιά στην αρχαία Ελλάδα, πολύ παλιά, όταν ερχόντουσαν ε, οι Ολυμπιονίκες που γκρεμίζανε μέρο των τυχών γιατί δεν τα είχαν ανάγκη τα τύχη αφού είχαν τέτοιου αντριωμένους Έτσι λοιπόν και εμεί εδώ έχουμε το λαϊκό ηγέτη, η Ρόδος έβγαλε τον νικητή ήρθαν από τη Ρόδο. Ακούσαμε το συντονιστή του ακούσαμε Υπάρχει ομάδα εδώ, συντονίζει κανονικά τα κορίτσια που τραγουδάγανε. Και το τι δουλειά κάνα κάθε βράδυ την ώρα του survivor, να λένε εκεί τα δικά του. Ο Λαϊκό Ήρωα μέσα από τι φλόγε του αγώνα ξεπετάχτηκε για άλλη μια φορά. Έτσι γράφεται η ιστορία όπω μόλι ακούσαμε. Πόσε φορέ σα έχει τύχει, δεν ξέρω, μπορεί να έχει τύχει και σε εσά, να λέτε κάτι και να το ξέλετε. Ποια είναι η ταχύτητα, λε κάτι και λε το ακριβώ αντίθετο αμέσω. Δεν ξέρω σε εσά, σε πολιτικού. Υπάρχει ένας χρόνος, λέει κάτι τώρα και σε μια εβδομάδα δεκα μέρες ανάλογα της συνθήκε θα πει το ακριβώς ανάποδο ε, ή μπορεί και παραπάνω, πριν την εξουσία, μετά την εξουσία Ο Βελόπουλος λοιπόν μιλούσε σε μια συνέντευξη εκεί τηλεοπτική και λέει κάτι για τις αμοιβέ των βουλευτών και πριν περάσει 0,1 δευτερόλεπτο, 0,2 δευτερόλεπτα, λέει το ακριβώς αντίθετο Στη ζωή μου έχω μάθει άλλα την αλήθεια Όπω λέω ότι όταν δεν δουλεύει δεν πρέπει να πληρώνεσαι, και όταν είσαι βουλευτή, είσαι λειτουργό και δεν μπορεί να αμείβεσαι πλούσιο πάροχο όπω το εννοούν οι πολίτε. Έχω καλή άποψη. Πιστέψτε με. Θέλω τον βουλευτή καλά πληρωμένο για να μην μιζάρεται από κανέναν. Θέλω τον βουλευτή καλά πληρωμένο για να δουλεύει στη Βουλή όλη μέρα. Θέλω τον βουλευτή να εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό μέσα στη Βουλή και Εναι, να. Με να... και τα περιθώρια που έχει το κράτο. Ένα-να ένα, να απαντήσω ότι να το μην παξηγηθούμε και τίποτα άλλο. Θέλω βουλευτή να πληρώνονται καλά για να τραβήξει το αυτή και να πάει στο δικαστήριο και να απολογηθεί και να μπει και φυλακή αν χρειαστεί, αν κλέψει όταν γίνει υπουργός. Γιατί όταν λέμε 55.000 πέντε να ξέρετε κάτι που δεν ξέρουν οι θεατές. Δεν θα υπεραμηλθώ εγώ, είναι πολλά τα λεφτά ευρώ. Ο άνθρωπο από το Αγρίνιο την θα νοικιάσει στην Αθήνα. Τα πέντε είναι μέσα για Το, νίκιο του. το γραφείο είναι μέσα, δεν είναι Έπασα σου, πέντε άποψή μου να μην πληρώνετε βουλευτέ. Επειδή αυτό δεν δημοσίω. Εγώ καλή ε... άποψη, πιστέψτε, με. θέλω να βουλευτή καλά πληρωμένο για να μην μιζάρετε από κανένα. Αλλά έπασα σου, φέντε απόσή μου να μην πειρότευ βουλευτέ. Θέλω να βουλευτή καλά πληρωμένο για να μην μιζάρετε από κανένα. Πέντε άποψή μου να μην πληρώνετε βουλευτέ. Στην ίδια απάντηση προ το δημοσιογράφο. Τεκμηριώνει, επιχειρηματολογεί γιατί πρέπει να πληρώνονται οι βουλευτέ Σωστά είναι αυτά που λέει, για να μην μιζάζονται και πρέπει να παίρνουν πέντε, πενιά, παλιά κτλ. Και... Καπάκι, καπάκι εκεί. Θέλετε την αποψή μου, δεν πρέπει να πληρώνει το βουλευτή. Κατευθείαν, κανονικά, τι ψάχνετε θα πείτε τώρα, τίποτα έτσι. Επειδή μα έκανε εντύπωση, ήταν η πιο γρήγορη μεταστροφή που έχουμε ακούσει από πολιτικό. Η πιο γρήγορη. Συνήθω εδώ τι μεταστροφέ καταγράφουμε και τι ασυνέπειε. Αλλά εδώ ήταν. Ε, Αμέσω το άλλαξε, το γύρισε, σαν να μην είχε πει, σαν να μην είχε τεκμηριώσει επί ένα λεπτό την ανάγκη να πληρώνεται ο βουλευτή. Δεν είπε μόνο αυτά, μίλησε και για τι τάνε. Ξέρετε ότι η λεωφορία του ΕΑΣ Θεσσαλονίκης Αθηνών από το ΕΣΠΑ. Τι δουλειά έχει με τα λεωφορία, ρε παιδιά. Λεωφορία Θεσσαλονίκη Αθηνών, ΕΣΠΑ. Όχι. Βιομηχανία στο αγρίνιο παραγωγή γάλακτο. Πραγματική έτσι. ειδικές στάνες για να κάνουμε βιολογικό γάλα και να το πουλάμε επανάκτυα έχουμε σχέδιο. Ε, ειδικές στάνες για να κάνουμε βιολογικό γάλα και να το πουλάμε επανάκτυα, έχουμε σχέδιο. Είναι κανοντακούμενο κόρη μου. μεγάλος Αγελαδότροφος Ο Αγελαδότροφος λοιπόν, με τις στάνες στο αγρίνιο να γυρίσουμε στο εργασιακό ονοσχέδιο. Αν την πέτη υπάρχει και η απεργία και υπάρχει και μια προετοιμασία και μια φόρτιση στον δημόσιο διάλογο. Είναι λογικό, είναι ένα πολύ σοβαρό νομοσχέδιο έτσι κι αλλιώς, και και για πολύ σοβαρό. Τομέα. Και υπάρχει και έντονο διάλογο στα social media. Διάλογο. Έντονο. Α βάλουμε ότι γίνεται κάτι έντονο στα social media, γιατί διάλογο δεν γίνεται. Και χθες ο πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Κυρίτσι, δημοσιογράφο πια, έκανε ένα tweet και λέει: Το εργασιακό νομοσχέδιο του Χατζηδάκη μαθηματικά θα ψηφιστεί όσο μαζική και αν είναι η απεργία. Οι εργαζόμενοι πρέπει να στηρίξουν τι πολιτικέ δυνάμει που όχι μόνο θα αντιπαλέψουν, αλλά και μπορούν να αλλάξουν αυτού του αντεργατικού νόμου ω κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό είναι τώρα tweet, είναι κειμένο, κειμενάκι, άποψη αριστερού ανθρώπου. Που λέει λίγο πολύ ότι το νομοσχέδιο θα περάσει έτσι κι αλλιώ δύο μέρε πριν την απεργία. Βγαίνει κάποιο και λέει θα περάσει το νομοσχέδιο όσο μαζική κι αν είναι η απεργία. Αυτό δεν μπορεί κάποιο να το χαρακτηρίσει από αξίωση εργατικών αγώνων, μποϊκοτάρισμα απεργία, πλάτη στην κυβέρνηση. Γιατί κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι θα μπορούσε να το πει και ένα κυβερνητικό βουλευτή. Να λέει ότι ό,τι και να γίνει, παιδιά, το είπε ο Λαζαρίδη από την. Πάνω από την καβάλα. Ότι ό,τι και να κάνετε θα περάσει το νομοσχέδιο. Όλη αυτή η άποψη έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις από την αριστερά γενικότερα για τη συγκεκριμένη άποψη. Υπάρχουν και διάλογοι, υπάρχουν και άλλες απαντήσεις αλλά προκαλεί εντύπωση όλο αυτό να μιλάει κάποιος, αριστερός χαρακτηρίζεται, δύο-τρεις μέρες πριν την απεργία, που όλοι μιλάνε για την απεργία, την ανάγκη της απεργίας, επισημαίνουν όλοι τα αρνητικά του νομοσχεδίου. Δεν βρίσκουν κοινά σημεία, δεν βρίσκουν καλά σημεία στο νομοσχέδιο, γιατί και αυτό το έχουμε ακούσει από βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, να προσπαθούν με το στανιό, ποια αγωνία άραγε έχουν, να βρουν κάποια θετικά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και να αισθάνονται την ανάγκη, όπω π.χ. η ψηφιακή κάρτα, να μα πούν ότι αυτό είναι θετικό. Ο Σκουρλέτη το έκανε προχθέ την Κυριακή. Και βγαίνει τώρα ο Κυρίτσι και λέει αυτό ακριβώ, ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να στηρίξουν τι πολιτικέ, ότι. Α πάτε ή μην πάτε στην απεργία, αλλά το θέμα, η δουλειά θα γίνει με τη στήριξη μια κυβέρνηση που μελλοντικά θα έρθει να καταργήσει. Την προηγούμενη φορά λοιπόν που είχε πάρει εντολή το συγκεκριμένο κόμμα να καταργήσει, δεν κατάργησε ούτε ένα άρθρο από το πρώτο μνημόνιο, ούτε ένα άρθρο από το δεύτερο μνημόνιο και μα κότσαρε και ένα τρίτο μνημόνιο που επίση δεν κατήργησε και η μετέπειτα κυβέρνηση κανένα από αυτά τα άρθρα. Δηλαδή, ωραία άποψη ότι μην πηγαίνετε στου αγώνε, γιατί αυτό είναι από κάτω, είναι περί αγώνε. Και ψηφίστε εμά για να σα λύσουμε τα θέματα. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου αριστερή άποψη. Και, εν πάση περιπτώσει, όλοι μπορούν να μιλάνε στο δημόσιο διάλογο. Αλλά αυτοί που στρώνουν το χαλί στο μυτσοτάκι, αυτοί που στρώσαν το χαλί στο μυτσοτάκι, πρέπει λίγο να σκέφτονται παραπάνω τι ακριβώ θα πούνε. Πόσο μάλλον που λανσάρουν ω αριστεροί. Δηλώνουν αριστερή αριστεροί και έχουν του βελουχιώτητε και του μπελογιάνιδες Πρώτο κάδρο, αριστερά, όπω μπαίνει στο κυβερνητικό γραφείο. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζω το διάλογο στο Twitter, γίνεται ένα μακελιό. Θα ακούσουμε ε, Και πόσο φιλεργατικό είναι αυτό το νομοσχέδιο από κυβερνητικά στελέχη. Θα αναγνωρίσετε τι φωνέ του, γιατί κάθε δεύτερη της κουβέντα αυτών των στελεχών τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι θέλουν να φτιάξουν και έφτιαξαν ένα φιλεργατικό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό είναι διεπουργικό. Έχει διάφορα πράγματα. Μπορώ να Έτσι, ό, το πείτε για όποιο θέλετε. Το κομμάτι το, του, του εργασία, του εργασίας, το εργασιακό δηλαδή, είναι φανταστικό. Αλλά από την άλλη πλευρά. Φυσικά νοιαζόμαστε και για τους εργαζόμενους. Γιατί νοιαζόμαστε. Νοιαζόμαστε για τους εργαζόμενους. Νοιαζόμαστε για τις οικογένειές τους. Νοιαζόμαστε να είναι στη θέση τους για να συμμετέχουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας και τα ωφέλη τους. Το δημοσχέδιο έχει πάρα πολύ φιλεργατικές ρυθμίσει. Δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να διευθετήσει... Άρα είναι ίδιες, φιλεργατικό το νομοσχέδιο. Άρα ίδιες, είναι, φιλερ... είναι φιλεργατικό το νομοσχέδιο. Έχει δημιουργήσει στις σχολές υπέρ των εργαζομένων. Τι προστατεύει, τον προστατεύει από καταχρήσεις των εργοδοτών. Θα έρθουμε να ρυθμίσουμε εργασιακά το περιβάλλον ενδυναμώνοντας τη θέση του εργαζόμενου. Δεν μα λέτε ότι είναι φιλεργατικό είναι... το νομοσχέδιο, αυτό λέτε. Σα καταγγέλνουμε για το αντίθετο. Θα μου επιτρέψετε, με τα λόγου γνώσεω, να ισχυριστώ ότι το νομοσχέδιο αυτό ενισχύει απολύτω τη θέση του εργαζομένου. Ε, το, το εργασιακό. Η κυβέρνηση τι κάνει αυτή τη στιγμή, Κάνει αυτή τη ρύθμιση τώρα για να προστατεύσει την εργασία των εργαζομένων. Ε, το, το Οι Λένε. ρυθμίσεις είναι φιλεργατικές Έσο. Εμείς, εμείς η νεοφιλελεύθερη ανάλγητη κυβέρνηση του μεγάλου κεφαλαίου έχει πάρει το δημόσιο εύγε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ω η κυβέρνηση που θέσπισε τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση <Τι> <Τι> Calimera. You're right, except it wasn't once. It was three times or four Stuck in the thick of it. Stuck in the thick of it. Stuck in the thick of it. We've gone around in circles. Calimera. Καλημέρα, τι κάνει, να σε πάντα καλά. 2108088 τηλέφωνο επικοινωνία. Radio papaki παραπολιτικά.gr Το μέλη του σταθμού αυτή την ώρα δικό μα εδώ το ελέγχουμε. Δημητρή Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr Το επίσημο site του ομίλου ελληνοφρένια. Εκεί τώρα μα ακούτε live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο official, διάλογο από κάτω και chat. Στο Facebook μα βρίσκεται, στα podcast μα βρίσκεται, λαό μέρο Α, διαφημίσει και εδώ είμαστε. Ένα κομμωτήριο πρέπει να μπει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Mm. Γιατί εγώ θέλω να μου δείξει πώς θα είμαι όταν θα κόψω τα μαλλιά, θα τα κόψω και θα τα κάνω άσπρα. Πώς θα είμαι. Πρέπει να μου το δείξει. Μπορεί να μου το δείξει. Mm. Θέλω να μου κάνει μελέτη της τρίχας μου και να μου πει τι βαφή θα χρησιμοποιήσω. Έχει καινούργια εργαλεία το κομμωτήριο. Έλα, Θα κάνουν την τη βιομηχανική επανάσταση και στα αποτριχωτήρια και τέτοια εκεί που βγάζουν τα, τις τρίχες από το μνηείο Αυτό νομίζω θα το επιβάλλει η Λατινοπούλου Α, συγνώμη Όχι να είστε εδώ πέρα τώρα η κάθε τριχωτή μασχάλι Ήου Συμφωνώ. Το κάθε Εγώ. πατσό λοιπόν ε, ε, με κυταρίδες και αυτά βεβαίω να... να περάσει Σταπή. στη βιομηχανική επανάσταση και η αποτρίχωση. Αυτό να περάσει στη βιομηχανική επανάσταση και η αποτρίχωση και το νύχι. Και το ένα μου νύχι και το άλλο μου νύχι. Είναι λαϊκή απέτηση αυτό. Τα νύχια είναι χρήσιμο γιατί με τα ρεπό που θα απαιτήσουν στο αφεντικό για να πας τι αγιές που δεν έχεις είναι χρήσιμο γιατί μάλλον θα τα μετά από αυτό. Ε, ναι, με αυτό. Πώς θα Τα άμα πάρουμε ρεπό, ρε, πώς θα ξυνόμαστε. Σωστά. Καλά ρεπό να έχεις. Άντε γε. Τα ρεπό μου που λέμε, τα φιλιά μου. Ναι, ναι, ναι. Τα ρεπό μου σε όλους, έτσι θα λες. <laughs> Γεια. Γεια. μου. Έλα. Έχεις θέλει μια ευκαιρία. Είχες μια ευκαιρία. Να φύσες, να φύγει. Τι? Να ξεβλαχύψεις Επειδή ανοίγει τον νίτρο ξανά Τα μότο δεν είναι η καλύτερη είδηση του αιώνος Θα έχει πάλι Όχι, β... βυ βυζιά φωτογραφίες και τέτοια Για. Και σεξιστικά μηνύματα και συμβουλές και τέτοια ναι, ναι. <σίλυνα> Άντε, οραίος, μ οραίος, οραίος. Μ κανονικότητα, ρε. Κανονικότητα, ρε. Είχαμε αυτούς, τι είχαμε πάθει με αυτού του μαδούρου, έχει πε. Τι είχαμε πάθει με αυτού. Του άπλητου, του βρωμιαρέου, να. Καλά, άσε τι είχαμε πάθει με αυτού, μην του ζητήσουμε. Πολλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μαθαίνουμε χειρότερα από αυτού. Α, τι ώρα, τι ώρα. Να σου πω Αυτό που είπα ο Χρυσοκοϊδή στη Βουλή, ότι εγκληματοφοβία και π.κ. Συμπέρασμα. Με γλυκά νερά και μπράβου δεν ανεβαίνει η εγκληματικότητα. Ανεβαίνει η εγκληματοφοβία. Καλά. Το πιο χιδαίο είναι ότι όλα τα παπαγαλάκια έχουν ξαμοληθεί να τον δικαιολογήσουν ότι παιδιά ναι, όντω έτσι Ναι, δεν έχουμε. Οι αριθμοί δεν δείχνουν ότι έχουμε κλιματικότητα. Όχι, ρε, π μου Απλά έχουμε κλιματοφοβία. Σε λίγο θα δεις και τον υποφάντη να πηγαίνει στα ATM και να βγάζει ρεπό. Τέλειο. Να σου πω, την πολιτική χειδαιότητα που κρύβεται πίσω από την νομιμοποίηση τη υπεροριακή απασχόληση είναι ότι για κάθε τέσσερι εργαζομένου που κάνουν υπερορία ουσιαστικά ένας, ένα οχτάρο ωρο χάνεται. Έτσι. Δηλαδή 25% ανεργία κρύβεται πίσω από αυτό. Αχ, θα μα πάει στατιστική. Τι μαλακή είναι αυτά τώρα κάθεστε και τα μετράτε. Έλα, αγάπη. Όταν καθόμαστε και τα μετράμε, τα έχουν γαμίσει όλα. Έλα, κοίτα τα ρεπό σου και τη δουλειά σου που δεν έχει, αλλά δεν έχει σημασία. Τέλο πάντων, καλά για πού. δύο και η κυβέρνηση. Α, τέλειωνε. Α τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Αύξηση τη εγκληματικότητα δεν υπάρχει. Ένα παράδειγμα εγκληματικότητα είναι ο νόμο για τι πυρκαγιέ από πρόθεση, που αν δεν υπάρχει ανθρώπινο θύμα είναι πλημέλημα. Τώρα ψηφίστηκε στη Βουλή αυτό. Ναι. Ένα παράδειγμα εγκληματικότητα. Δεν πιστεύω να σε εγκλήματοφοβικό. Εγώ. Ναι, γενικά. Όχι, δεν είμαι. Όχι, δεν έχω. Τέτοια φοβία δεν έχω. Με γλυκά νερά και μπράβου δεν ανεβαίνει η εγκληματικότητα. <laughs> ανεβαίνει η εγκληματοφοβία. Εγκλήματοφοβικό, ναι. Ναι, δεν ναι. είμαι. είμαι. Μήπω θυμάσαι πόση την εποχή στι τελευταίε εκλογέ 50%-52? <γράβο> οπότε yeah. έχουν, από το, έχουν από το 48% το 38% οπότε έχουν ένα 17-18% όχι 40 που λέει στους Είναι εκλεγμένη κυβέρνηση πάνε πάνε πάνε πισία, εκλεγμένη. εκλεγμένη κυβέρνηση από το 40% του ελληνικού λαού Σας αρέσει, αρέσει, σας αρέσει, θα κυβερνάει Έλα ρε Αποστόλη Έλα Αυτή η γυναικούλα που επιμένει σε 5 τηλευταίες στι κούκλε, δηλαδή για όνομα δεν καταλαβαίνει Δεν ξέρω Δεν Κυρία Αποστόλη, είχαμε μιλήσει και πριν περίπου μια εβδομάδα που είχαμε πει για την ε, κούκλα βιτρίνας που θέλαμε να την κάνουμε... Α, μάλιστα, μάλιστα, σας τιμάμε, σας τιμάμε. Μάτι φοκάει Υπάρχει φιλική και φιλική κόσμος φιλική. που ψηφίζει βελόπουλα. Τελοπον, ντε και σε μαζί. Δεν υπάρχει, παιδιά. Πραγματικά δεν υπάρχει το προϊόν αυτό. Πρωτόγνωρο παγκόσμια επαναλαμβάνω προϊόν. Βιταμίνη D3 και σε μαζί ταυτόχρονα σε ελληνικό προϊόν. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το προϊόν. Σωστό, σωστό, σωστό. Να του σεβαστούμε Μα, και όλοι. Το κολο... ναι. Μην πάμε μακριά, υπάρχει <συμίως> κόσμος που πιστεύει ότι η κυβέρνηση είναι των Αρίστων. Α, ναι, ναι. Νέα Δημοκρατία, αναμπαμπαμπαντάν. Πώς το λειτουργούν, αναμπαμπαμπαντάν. Ναι, ναι, το πιστεύουν ακόμα, το πιστεύουμε, αλήθεια. Ναι, άρα, εντάξει, Αποστόλη, μου άντε, καλό μεσημέρι εγώ, μου άντε, άντε, Into the sick of it, into the sick of it, into the sick of it, into Καταλαβαίνω ότι για να συμβούν όλα αυτά που λέτε, ή θα πρέπει να γίνουν προσλήψει από αυτέ τι εταιρείε, ή θα πρέπει οι εργαζόμενοι να δουλεύουν 7 μέρε την εβδομάδα. Ακριβώ! Χατζηδάκι, συνεκτό λέει με χαρά όμω. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να συνηθίζουμε αυτό το 7 ημέρο, με 12 ώρα προφανώ, γιατί θα έχετε για τι ελιέ μετά χρόνο. Για σκεφτείτε το, μην το πετάξουμε έτσι. Τέσσερι μήνε συνεχόμενη δουλειά, 7 μέρε επί 4 μήνε, αλλά μετά θα έχει να πα για έλειες, αν ζει. και μην πας κάτω από τις ελιές στη ρίζα κατευθείαν Ειδήσει τώρα από την ελληνική αστυνομία Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφος Μάχη Με την πρόεδρο τη Δημοκρατίας θα συναντηθεί σήμερα ο τριαντάφυλλος μετά την άφηξή του στην Ελλάδα, προερχόμενος από τον Άγιο Δομήνικο. Με αυτή την κίνηση, η κυρία Σακελαροπούλου θέλει να τιμήσει στο πρόσωπο του πιο διάσημου παίκτη του Survivor, την ελληνική Λεβεντιά, την αυταπάρνηση και τον ηρωισμό. Τις αξίες αυτές, αξιοτέκνο της πατρίδας μας, ενσάρκωσε στο σκληρό αγώνα που έδινε καθ' όλη τη διάρκεια του Σακελαίου. Survivor, κάτω από αντίξωες συνθήκε. αναφέρει στο μήνυμά τη η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αμέσως μετά θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάγκη, ενώ στη συνέχεια ο τριαντάφυλλος θα κατευθυνθεί προς το εμβολιαστικό κέντρο προμηθέας, όπου θα του χορηγηθούν και τα τέσσερα γνωστά εμβόλια κατά του κορονοϊού. Δύο στα χέρια και άλλα δύο στα πόδια. Την ίδια ώρα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έφερε στη Βουλή τροπολογία σύμφωνα με την οποία συστήνεται ειδικό σώμα παικτών reality της ελληνικής αστυνομίας. Για τον λόγο αυτό θα προσληφθούν 350 νέοι αστυνομικοί. Επίσης, με δεύτερη τροπολογία συστήνεται ειδικό σώμα δίωξη ανάλγητων παιδιών που αδειάζουν τα κουβαδάκια του σε λάθο σημείο στην παραλία προκαλώντας περί λόφους από άμμο. Το σώμα αυτό θα προσληφθούν 1.450 νέοι αστυνομικοί με απολυτήριο Λυκείου. Με τρίτη τροπολογία που φέρνει στη Βουλή ο Μιχάλης Χρησοχωρη. συστήνεται ειδικό σώμα προστασία του σώματο αστυνομικών στα πανεπιστήμια. Οι νέοι αστυνομικοί στα πανεπιστήμια θέλουν προστασία και γι' αυτό ιδρύσαμε ένα νέο σώμα από αστυνομικού που θα προστατεύουν του αστυνομικού. Δήλωσε ο υπουργό μα πριν χτυπήσει με αποφασιστικότητα και σκοτώνοντας την τελικά μια μίγα που είχε ισχορίσει ανάμεσα στα δύο χέρια. Τιμητική διάκριση θα λάβει ο αστυνομικός που νίκιαζε έναντι 2.000 ευρώ σε διαρρήκτες των ασύρματό του, ώστε να μπορούν να κάνουν ανενόχλητοι τις λιστίες του ακούγοντα τι συνομιλίε τη αστυνομία. Η τιμητική διάκριση θα δοθεί σε εκδήλωση που θα γίνει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με την παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Δεν τον αφήνουν να σταυρώσει οι συνεχής διώξει τον Θέμη Αδαμαντίδη. Για πολλοστή φορά οι αρχέ τον συλλαμβάνουν την ώρα που είναι έτοιμο να κατεβάσει και να βγει. Κρίμα κι άδικο το χαρακτήρισε η κυβερνητική εκπρόσωπο Αριστοτελία Πελώνη χθε στο press room. Ενώ η Γιάννα Αγγελοπούλου τι επόμενε μέρε προτίθεται να ντυθεί ντάμα καρό σε ένδειξη συμπαράσταση στον άτυχο τραγουδιστή. Για τον ίδιο λόγο διοργανώνεται με τίτλο «Μ «Μια τράπουλα για τον Θέμη», με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών, παραγόντων της χαρτοπεξία και των τυχερών παιγνίων. <Καιρός>, καιρός. Καιρός είναι, αφού ορίμασαν οι συνθήκες, πέρασε ο καιρός και ο κουρνιαχτός, τον ξεπλύναμε αρκετά να μας ξεβλαχέψει για δεύτερη φορά. <Καιρός> Γιατί δήλωσε ο Κωστόπουλος ότι θα ξαναβγάλει τον Νίτρο μέσω του lifestyle ε, πώς τώρα γίνεται, προετοιμάζεται η επόμενη κατάσταση, η διάδοχη κατάσταση. Από χτες τα κουτσομπολιά λένε ότι ο γιος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, εγγονός του Κωνσταντίνου, που ήταν και φαντάρος πριν λίγο καιρό, ε, έχει σχέση με τη Σάκαρη. την ταινίστριά μας που παίζει και δίνει μάχη και πάει και πάρα πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια σχετική φωτογραφία και γράφουν τα κουτσομπολίστικα ότι ε, τα παιδιά ήταν φίλοι, η φιλία που έγινε έρωτας και διάφορα άλλα τέτοια δεν ξέρω αν ισχύουν, δεν έχουν και σημασία. Σημασία έχει ότι μέσα από την οδό του lifestyle, lifestyle μπαίνει ο επόμενο πρωθυπουργός της χώρας, σας προετοιμάζει, μας προετοιμάζουν καταλλήλως να συνηθίζουμε την εικόνα, τα καλά παιδιά, νέα παιδιά, φρέσκα πρόσωπα μαθαίνουμε το όνομα και έτσι κάπως κάποια στιγμή θα το ψηφίσουμε κιόλα πολύ απλά Εκεί λοιπόν έρχεται το νήτρο, χρειάζεται, είναι αναγκαίο για να κάνει τα αναγκαία ξεβλάχια αίματα Η Τατιάνα τώρα λίγο νωρίτερα έκανε διερευνητική δημοσιογραφία για το συγκεκριμένο θέμα Και δύο λόγια για τη Μαρία, τη Σάκαρη. Ε, η Πόμπη Παπαδοπούλου, βρήκα και αρκετά likes, να ξέρει. Έψαξα να δω αν τι έχει κάνει like ο Κωνσταντίνος, οπότε είναι φίλη στα social media. Και, και βρήκα... Οι δύο νέοι <laughs> τα τυάνε. Έχετε βρει τα likes, είναι νομίζω από τον Αύγουστο. Να τα, όρισε, έχουμε βρει και τα likes. Mm -hmm. Κόνο Μητσοτάκης. Κων Μητσοτάκης, η της έχει κάνει like, από πότε είναι αυτό το like, παρακαλώ πολύ. Πάμε να δούμε και τη φωτογραφία της Μαρίας εκτός από το like, έχουμε και τη φωτογραφία της Μαρίας πάνω στην οποία έγινε το like, αυτή εδώ. Να το, είναι 2 Αυγούστου του 20. Ωραία. Είναι πέρυσι τον Αύγουστο δηλαδή, ανέβασε η Μαρία αυτή τη φωτογραφία και εμείς τσακώσαμε το like του Κωνσταντίνου. Η Νάση ή να μην είσαι, έκατσε και μετρήσανε. Ήταν τις φωτογραφίες της Σάκαρη και πόσα like και σε ποιες φωτογραφίες και από πότε έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Μιτσοτάκης like στις φωτογραφίες της Σάκαρη και όλο αυτό τεκμηριώνει αυτό που από υπάρχει έτσι έρπη φήμη ότι κάτι παίζει με το πριγκυπικό ζεύγο της οικογενείας Μιτσοτάκη Λαός τώρα μένους δεύτερον. Τροπή του Θήμιου που ξεστόνησε ότι χειρότερη φάρα είναι η Σιριζέ. Είναι τροπή του έτσι. Που όταν γίνεται κάποια διαδήλωση, το πάμε κάνει να αλλάξει την ώρα, να πάει αλλού και τα λοιπά Και δεν έχει κάτσει ποτέ ούτε μια φορά στο τραπέζι να κάτσει να μιλήσει με αριστερέ προοδευτικέ δυνάμει. Τροπή και ξεφτύλα μαζί. Μισό λεπτό. Αριστε... Αριστε... Οι αριστερέ προοδευτικές δυνάμει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Συστημική, δεν ο... τρέπεστε λίγο να Μισό... ο... Ό,τι πρέπει είναι να είσαστε στο 5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι αριστερέ προοδευτικές δυνάμει και αντισυστημικό. Τι ακούω, Θεέ Είναι, είναι, είναι. Α, έχει δώσει, δώσει κουτόχοντα διαρκεία, βλέπω Αλέξη. Μπράβο! Μπράβο στο σκάουτερ και θέμα στον θέμα Αλέξη. Όχι, μπράβο! Ε, δεν σε συμφέρει, μπράβο στον Ανθό! Δεν σε συμφέρει, όχι. Θα πει τα δικά σου. Mm -hmm. έλα, ρεγγελίο, το πιέ, τώρα, Είσαστε καλά, νιοζάκια. Το μεροκάμμα το καλαπάει. Και εγώ μεροκάμμα το εγγραφή. Λέω λογική έχω. Αυτή είναι κοινωνική λογική. Να σου θυμίσω λίγο του πληστηριασμού πρώτη κατοικία ηλεκτρονικού. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Θέλω να καταγγείλω κάτι. Βάλτε την κουκούλα και καταγγείλτε, παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, εμένα η χειρίστρια μου που μου έκανε το εμβόλιο. Ε, θέλω να πάω από τη Μεσογείο και άμεσα στέλνει από τα δυόδια συνέχεια. Είναι άμενο του Μπόμπολα. Το έχω καταλάβει. Και όλο πληρώνω 2,80 κάθε μέρα. Με έχει ξεφενταριάσει το τσουλί. Αυτό. Ωραίο. Καλησπέρα. Αν και νόημα. Βεβαίω, να είστε καλά. Γεια Θέλω να σου πω πόσο καρακιωλοχώρα είμαστε, αν και το ξέρει βέβαια. Και ενημερωσέμαι. Ναι, δεν θα ενημερώσω. Είμαστε η μόνη χώρα που ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Κατά τ άλλα θέλουμε λέει να βρούμε και σκαμπό άλλο σου καρακιωζή. Αν θέλει να ακούσει μια συμβουλή, κλείστε από τώρα. Γιατί στην Ελλάδα φέτο το καλοκαίρι δεν θα βρίσκεται ούτε σκαμπό. Τα σύνορα που κρατάμε τον κόσμο να πούμε εκεί πέρα όλη νύχτα και διανυτερεύει. Κακώ έπρεπε να κάνουμε και ένα ξενοδοχείο. Σε όλη την Ευρώπη που γυρνάω εγώ, που πηγαίνω και Γερμανία. Και τέτοια δεν έχουν τίνεται καραγιό ήλια. Ένα το κρατούμενο. Ένα άλλο θέμα που θέλω να δείξω είναι ότι ο χρηστοχωί, όταν διαβάσει τα μυμόνια, τότε θα μπορεί να λέγεται υπουργό. Μέχρι στιγμή είναι καραγκιώσει καιρατά. Δηλαδή Α, εσύ, είναι... εσύ άμα διαβάσει τα μυμώνια, δέχεσαι την καταστολή του, την κλοπιά του. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Το παρακράτο είναι... του όλα. Ήθε τρελό, που τη δεχόμε. Είναι αντίθετο και το ξέρει πολύ καλά. Mm. Είμαι μαζί με του αγωνιζόμενου, με του εργαζόμενου και με αυτού που μου. Δούνε. Έλα Αποστολή, Έλα. μια ερώτηση για τους ε, απανταχού κυρπαντελίδες, τους νοικοκυραίους. Πώς αισθάνεται ασφαλείς τώρα ή όταν κυκλοφορούσε 17 Νοέμβρη. Αισθάνεσαι ασφαλής, αισθάνεσαι ασφαλής. Που εγώ έτσι κι αλλιώ με το πρόσωπό μου βγαίνω και ότι λέω το λέω ας πούμε. Δεν είμαι κατά τη δράση στην 17 Νοέμβρη. Εγώ είμονιστή. Οπα. Έτσι. Opa. Αλλά πρέπει με να. Σε είναι... λίγο φίλε, γιατί το ομολόγησε λίγο να σημειώσω λίγο δώ και αριθμό. Σε Α, εντοπίζουμε ναι. με το γιο εντοπισμό. Θα βγάλει και σε το IP μου σαν τον άλλο ιφανό. Βγα... Ναι, βεβαίω, στέλνουμε ελικόπτερο σπίτι να σα μαζέψει στον διάλολλογό. τώρα. Το σήμερα <Και> τη σήμερα η μέρα. Καλείται. Ναι, ναι, ναι. Έχει γρήγορα. Γιατί προχωράσω όμω, για εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο έτσι, δεν έχει καταστράψει. Καταργηθεί. Και πάλι τον τάξιο έχει τελειώσει. Έτσι. Ναι, έχουν αλλάξει τάξη πια. Αυτό ναι, δεν έχουν αλλάξει τάξη. Εγώ πήγα πήγανα παλιά τρίτη δημοτικού, μετά πήγα τετάρτη, α πούμε. Δεν δε τολμίζει να δε βάλει με την τρίτη όμω. Όχι, oh, Ήταν η νέα <συπή> γενιά, πού... έχει άλλη ορμή. Ε, ήδη ah, ναι, ήταν τάξη εναντίον τάξη, αλλά ποιο είναι πιο ισχυρό, είναι μπερδεμένο. Ακριβώ, ακριβώ. Δηλαδή, αυτό. Η πάλι τον τάξιο έχει καταργηθεί, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο έχει καταργηθεί. Άρα και εμεί λέμε μαλκύα. Δεν έχει καταργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Έχουν αντιστραφεί Είναι οι ρόλοι. Υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, από την αντίθετη όμω. Εμεί είμαστε τώρα που εκμεταλλευόμαστε. Εκμεταλλευτές είμαστε, εμεί ναι. Του έχουμε τα, λεπτές, Εμείς, Τους έχουμε τα γατάκια μα τώρα, τσου ελάχιστα τώρα, εντάξει. Του έχουμε γαμίσει τα ρεπό. Του έχουμε γαμίσει τα ρεπό. Αυτό. Δεν φτάνουν τα ρεπά. Τα γαμίσει όλα. Τα ρεπά. Και τα αρχίδια μου. <συσκλή> Μαλάκα. <συσκλή> Κάττω τα χέρια από τα ρεπά. Τα ρεπά θα ζούμε από εδώ και πέρα με τα ρεπά. Θα τρώντε. Ρε πάει, βγαίνει ο Κικίλια σήμερα το πρωί. Επιτυχημένο υπουργό τη Δημοσκοπή. Είναι πρώτο, πρώτος ο Κικίλια τη Δημοσκοπή. Μπράβο σε όσου απαντάνε και βάζουν τον Κικίλια πρώτο. Και λέει λοιπόν για του νοσηλευτέ του. Και μετά από 15 μήνε που παλεύουμε 16 και έχει δοκιμαστεί όλη η ανθρωπότητα, και δεν είναι παιχνίδι, γιατί καθημερινά χάνονται ανθρώπινε ζωέ στι μεθ στα νοσοκομεία. Ακόμα που παλεύουν οι γιατροί μου και νοσηλευτέ μου. Ακόμα που παλεύουν οι γιατροί μου και νοσηλευτέ μου. Το είναι σημερινό, φρέσκο, είναι οι γιατροί του, οι νοσηλευτές του. Το κολλήσαμε σε όλα τα προηγούμενα σου -ξου, ξου του. Σας είπα ότι αυτοί είναι οι ήρωες της διπλανής πόρτας, εξακολουθούν να μάχονται μέσα στα νοσοκομεία μου. Ο, ο στρατός μου κύριε Κούτρα. Ο στρατός, ο στρατός μου κύριε Κούτρα. Των υγειονομικών μου. υγειονομικών μου, να εμβολιάζουν και να νοσηλεύουν και λοιπά ακόμα που παλεύουν οι γιατροί μου και οι νοσηλευτές μου Ε λοιπόν εδώ κολλάνε τα μου πρέπει να το φτιάξουμε με τα σκαμπό μου ω. τελείωμα τώρα που το άκουγα επειδή είναι όλα μου τα σκαμπό έρχονται και κολλάνε άνετα δεν έχουμε μέρο του λαού γιατί έχουμε πέσει έχουμε διαφημίσεις, μας πάνε στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο απεργιακά γεια σας